Από τον κύριο Βελόπουλο, μίλησε στην κοζάνη στου ψηφοφόρου του οπαδού, φίλου, του κόμμα του συντρόφου. Εκεί λοιπόν, έθεσε αυτό το ερώτημα, αφού είπε τα γνωστά ζήτο με την Ορθοδοξία την Ελλάδα, την πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα έθεσε αυτό το ερώτημα τι είμαστε. Σα έρχονται πολλέ απαντήσει. Είναι απολύτω λογικό. Να ακούσουμε όμω μια από τι απαντήσει που έδωσε ο ίδιο. Εμεί είμαστε ο Δυσέρα, όχι ο Αχυλαία! Ο Αχιλλέας πέθανε έξω από την Τρία τι πάθαμε Ο Οδυσσέας ο έξυπνος ο οφείς ο πολυμήχανος μπήκε στην την Τρία Άλωσε την Τρία Έσπασε τα τείχη Με το δούριο ύπο Και μπόρεσε και πάταξε αυτό που επί δεν μπόρεσε να πατάξουν Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας Όχι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο Εδώ και χρόνια ζει στην Τρία Σε ένα υπόγειο σκοτεινό Γονιακό Κάποιος στο Χάρβαρτ Μαζί του ζει κάποιος Ουσέιν Για αυτούς του δυο και τι δεν λένε Οι ποιος εμνεί Της γειτονιάς Ξέρουν επίθετα που και ναι. Εμείς λοιπόν προτιμάμε Να μην πέσουμε έξω από τα δίκη της τρία. Εμείς θα μπούμε σαν τον Οδυσσέα Μες την τρία, Θα φτάσουμε στην Ιθάκη Και θα βασιλεύσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες <Τι> Τσα, τσα, τσα. Εμείς τολμάμε να πούμε Είμαστε Έλληνες τίποτα άλλο Για ατσίπα, τσα, τσα. Τι είμαστε Τι είμαστε Τι είμαστε Α, Εμείς είμαστε όλοι οι Πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία Η φίλη μας η Πασόκα Απαντάει στην ερώτηση του Βελόπουλου λοιπόν Ότι είμαστε όλοι Πασόκ. προφανώς είμαστε όλοι Πασόκ. Αλλά πέρα από αυτό, ε, στο ερώτημα τι είμαστε, αφού το φώναζε συνέχεια ο Κυριακό Βελόπουλο, αφού είπε τον Οδυσσέα του από το Κάιρο, το Χάρβαρτ και όλα τα υπόλοιπα, ε, α, ε, απάντησαν από κάτω το κοινό, οι του, φώναξαν και είπανε αλήθειε. Τι είμαστε! Παλάκε! Τι είμαστε! Παλάκετε. Τι είμαστε! είμαστε Ζήτω η Ελλάδα! Παλά. Ζήτω το έθνο!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 Το λίγο, και, τη δόσα, καπά, και τη δόσα, Η Ελλάδα μετέφει η πατρίδα μπουλιέται. η εκκλησία μεθαίνει. η ιστορία ξεχνιέται. απλά πράγματα είναι. Έγινε και αυτά λοιπόν έτσι το απάντησε το κοινό πάνω εκεί στην Κουζάνη. αυτά συμβαίνουν Προεκλογικές πια, γιατί όλα τα κόμματα έχουν μπει σε ένα τέτοιο ρυθμό. Ε, συγκεντρώσεις που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα τον ξαναβρούμε στην πορεία, γιατί είπε και άλλα πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Θαϊκούρας σήμερα το πρωί, σε πάνελ τηλεοπτικό, με την ηρεμία του πάνελ του τηλεοπτικού, μας ανακοίνωσε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιμέναμε τόσο πολύ να το, Δεν περιμέναμε να το ακούσουμε. Δεν περιμέναμε να είμαστε τόσο πολύ, σύμφωνα με αυτό που περιγράφει ο Η πολιτεία ουσιαστικά μειώνει τον ένθιακα κατά 380 εκατομμύρια ευρώ όταν η αξία του πλούτου του πολίτη, τώρα, του φυσικού προσώπου με τι νέε αντικειμενικέ αξίε, είναι αυξημένη κατά 97 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξία του πλούτου του πολίτη πλέον είναι περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι, η αξία των αντικειμενικών αξιών. 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, οι συναλλαγέ από εδώ και πέρα, ο πλούτο του πολίτη θα είναι στα 500 δισεκατομμύρια. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρει τρόπο να φάει αυτά τα λεφτά. Ένα πάνω, ένα Από εδώ και πέρα, ο πλούτο του πολίτη θα είναι στα 500 δισεκατομμύρια. Έλληνα κρίσο ιδιοκτήτη νησιού. Με εννέα γράμματα. Το Οδυσσέα, όχι ο Αχυλέα. Ο Αχυλέα πέθανε έξω από την Τρία. Μα δεν είναι ούτε ο Οδυσσέα ο Αχυλέα γιατί δεν έχουν νέα γράμματα. Πρέπει κάποιο άλλο να είναι, θα ψάξουμε να βρούμε. Ο κύριο Θαϊκούρ μα είπε λοιπόν ότι. Δεν ξέρω πώ το έβγαλε. 500 δισεκατομμύρια είναι στον πλούτο του Έλληνα λαού, που έλεγε ο Γιώργο Παπανδρέου. Μοιραστείτε τα, βρείτε τα, μην τσακωθείτε μόνο. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Φτάνουν για όλου. Για να το λέω στα οικούρα, υπάρχουν μάλλον αυτά τα λεφτά και θα μπορείτε να τα μοιράσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά τα λέω στα οικούρα. Δεν τα λέω Μητσοτάκη, γιατί όπω θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνικό εκπρόσωπο, ο Μητσοτάκη λέει άλλα. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργό διακινεί ψέματα και ασυναρτησίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. <Τι> Ο Πρωθυπουργό διακινεί ψέματα και ασυναρτησίε. <Τι> Εκεί, απαντώ εγώ. Ο Πρωθυπουργό διακινεί ψέματα και ασυναρτησίε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ δεν έχω συλλάβει ποτέ τον Πρωθυπουργό να διακινεί ψέματα και ασυναρτησίε. Φαντάζομαι και πάρα πολύ από εσά. Αν, αν έχετε ακούσει να λέει κάτι τέτοιο, 2, 11, 10, 80. 8, 80. είναι μέσα για να καταγράψει αυτέ σα τι αντιρρήσει. Ελάχιστοι πρέπει να είστε εσεί που πιστεύετε αυτό, που λέει και ο κύριο Κονόμου. Είστε οι μίζεροι και η αφιλότιμοι που δεν έχετε εμπιστοσύνη σε όλα αυτά που γίνονται. Έχουν ξεκινήσει περιοδίε αρχηγών εν της τη προεκλογική περίοδου, ενώψη των εκλογών. Η προεκλογική ξεκίνησε και από τα συνέδρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επισήμω. Πήγε ο Αλέξη Τσίπρας κάτω στα χανιά και πάντα σε αυτά είναι ωραίοι οι πολίτε που προσεγγίζουν του πολιτικού αρχηγού, πρώην πρωθυπουργού, μην πρωθυπουργού, επόμενου πρωθυπουργού, δεν έχει σημασία. Πάνε, πάνε πάντα δίπλα του, του αγγίζουν, του Ο Τσίπρα ήταν με μάσκα. Και κάποια κυρία εκεί είπε το περίφημο για το σώσιμο και μία άλλη θέλει να τον ραντήσει. <ΣΟΥΟΥ> Λουλίκια, Λουλίκια, πτύγκια, πτύγκια, πτύγκια, από την Κρήτη, αγωρινά μου. Λεβέντη. την Κρήτη, από τα Χανιά. Από τα Χανιά ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες, Λεβέντη. Κάτσε, σύντρο, πρόεδρε. Δυνατά δίπλα σου είμαστε, να το ξέρεις. Αλέξης και Παύλο. Αλέξη δίπλα. Να είστε καλά, σαν τα ψηλάδι μας. Τον περιμένουμε να μας σώσετε. Κάτσε μισό λεπτό, κάτσε να τον εραδίσουμε. Κάτσε, κάτσε. Είναι να το ραντίσει. φιλιά θέλει να το ραντίσει η άλλη κυρία και η κυρία πριν. Δεν ακούγεται τόσο καθαρά. Του λέει έτσι με. κάπω ρίχνει τη φωνή τη. Περιμένουμε να μα σώσετε. Περιμένουμε, δηλαδή, καθόμαστε και περιμένω να με σώσει κάποιο. Πολιτικό, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Πολιτικό αρχηγό. Δεν κάνω κάτι εγώ, δεν παίρνω μέτρα. Θα πάω να ψηφίσω, οπότε είναι. Βλέπω τηλεόραση μέχρι τότε και κάθομαι και περιμένω να μα σώσει. Είναι αυτή η ωραία αντίληψη που κυριαρχεί από τον. Πόλεμο και μετά σε αυτόν τον τόπο, φαντάζομαι και σε άλλου τόπου. Αλλά εδώ έχει διαπρέψει και φέρει μεγάλη ευθύνη αυτή η αντίληψη και όσοι τη φέρουν για όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο γιατί πάντα περιμένει κάποιο σωτήρα να σε σώσει. Στην Αλεξανδρούπολη, η κάμερα εντόπισε μια άλλη κυρία, δεν στηρίζει την Τσίπρα, δεν περιμένει να την σώσει ο Τσίπρα. Τώρα που λέει η κυβέρνηση θα δώσει και 600 ευρώ πίσω για την αύξηση του ρεύματο, καλό μέτρο είναι αυτό. Δεν με καθόλου. Εγώ είμαι η Μητσοτάκης, 100%, οπότε τι μου λέτε, εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει? Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ είμαι η Μητσοτάκης. Θα περιμένουμε να μας ώστε το. Εγώ είμαι η Μητσοτάκης. Θα περιμένουμε να μας ώστε το. Εντάξει? Φέρνουμε ραφάλ και φρεγάτε. Ούτε γραβάτε, ούτε φρεγάτε. Η άλλη πλευρά. Αυτό νομίζω ήταν η καλή στιγμή του συνεδρίου προχτέ. Γιατί ο Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια αναδρομή που έκανε, τι καλά έχει φέρει σε αυτόν τον τόπο, θυμήθηκε ότι έχει φέρει φρεγάτε. Ωραία. Αλλά εκεί είπε ότι οι άλλοι δεν έχουν φέρει ούτε φρεγάτε, ούτε γραβάτε. Και αυτό είναι επιχείρημα. Τώρα πολιτικό δεν είναι του δρόμου. Είναι πολύ σημαντικό επιχείρημα. Άκρο πολιτικό, στον πυρήνα του μέσα πολιτικό, ότι εμεί έχουμε γραβάτε και φρεγάτε, οι άλλοι δεν έχουν, άρα ψηφίζετε εμά που έχουμε και φρεγάτε και γραβάτε. Είδε η κυρία η προηγούμενη, ε, δεν θέλει τίποτα και μάλιστα τη έκανε και βανταδόρη και ερώτηση ο δημοσιογράφο, δεν το κατάλαβε. Αυτή θέλει να πει ότι είναι με το μιτζοτάκι και δεν θέλει τίποτα άλλο, δεν την νοιάζει τίποτα άλλο. Είπε και αυτό το τάξη που κλείνει την κουβέντα. Και πάμε παραπέρα. πια είναι τα παραπέρα. Είναι ο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίο μα λέει τι θέλουν και τι κάνουν στην πολιτική. Όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Δημοκρατία και προχτές, εμείς θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική συμπράξη. Μπράβο! Σε όλα τα επίπεδα. Είναι μάλω. Είναι μάλω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική συμπράξη. Μ, πολύ ευχάριστο αυτό. Φανταστείτε να μην θέλανε κιόλα. Εδώ το λέει ο, ο Χατζηδάκη. Αναφέρεται βέβαια και σε κάτι που είπε ο Κυριάκο Μνησοτάκη ότι θέλουν να κάνουν κοινωνική πολιτική. Ό,τι θέλουν, θέλουν. Εμεί θα μείνουμε σε αυτό. Είμαστε ευκολόπιστοι. Ε, διαβάζουμε τα θέλω των ανθρώπων. Πιστεύουμε στα θέλω, όχι στο τι ακριβώ γίνεται. Εφόσον θέλουν, κάποια στιγμή, άμα γίνουν και κυβέρνηση, δεν θα την κάνουν την κοινωνική πολιτική. Θα την κάνουν, μάλλον, αλλά προσφορά. Στον τόπο είναι η κοινωνική πολιτική, αλλά δεν είναι με τα στενά όρια, δηλαδή δίνω ένα επίδομα, αυξάνω τους μισθού. Προσφορά στο λαό και στον τόπο μπορεί να είναι και η κοινωνική, μάλλον η ευεξία που νιώθει μια κοινωνία, ή η, η ανάταση που, νιώσει, που νιώθει ένας άνθρωπος. Σε αυτό τον τομέα, που επίσης είναι η κοινωνική πολιτική με την ευρία έννοια, σε αυτό τον τομέα ο Κωστή Κατζηδάκης, στην ψυχαγωγία του λαού δηλαδή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να περάσει ο επόμενο παίκτης, παρακαλώ. Ωπα! Τι ωραίο! Μαλή! Πιο φαλακρό είναι λίγο δύσκολο. Μ' αρέσει πολύ. Πώς ελέγχεται, παπα πα, -πα, -πα, -πα, -πα, -πα, -πα, -πα Τι θα μα τραγουδίσει, αγαπητέ. Τραγουδάω κομμάτι από το αγαπημένο μου τραγούδι. <ΣΣΣ> Α κρατήσουν οι χωροί και τα βρω μαλλιώτικα. επαρχιώτικα. Βρε. Σταυράτε! Ως που η σύναξη σ' αυτήν σ' αχόριζε να ξεδιπλωθεί. Καταλαβαίνω ότι αν τραγουδά θα φύγει ο κόσμο. Mm. Ξέρει κανένα ξένο. Σου φυρίζω και αν βγει, σου φυρίζω. Σταμάτα! Και σιγου μουρμουρίζω. Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. Την ώρα που τραγουδά ακούσω Όχι, δεν μπορεί να τραγουδίσει. Δεν τραγουδά, αγόρι μου. Μιλά. Ηλίθιο Νίκο, ναι όχι. Κάτσε γιατί είμαι σε δίλημα. Τι λες βρου Γιώργο μου, τι λέει όχι <Elijah> Η Λήθιος <respuesta> Μα δεν με ακούσατε πως τραγουδάω Το θέμα είναι να ανοίξει και τα αυτιά σου εκτός από τα μάτια σου Και να ακούσεις ότι αυτό που τραγουδάς δεν κάνει ρε φίλε Μα το όνομά μου είναι μουσικό Χατζιδάκης. Πώς θα μπορούσε κάποιος Χατζιδάκης να μην έχει σχέση με τη μουσική Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ Στα τσακίδια Δεν νιώσατε μια ευεξία, μια ανάταση, έτσι, ένα χαμόγελο εσωτερικό ή ένα γέλιο εξωτερικό. Να, αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Αρκεστείτε σε αυτό, γιατί δεν βλέπω και κανένα άλλον να έρχεται από κοινωνική πολιτική. Μείνετε σε αυτά τα ωραία, την καλή φωνή, την καλή διάθεση που έχει ο Κωστή Χατζηδάκη. Έχει δώσει και κάτι ρεπό με τι ελιέ, μην τα ξεχνάμε, και αυτό κοινωνική πολιτική. Αλλά η προσφορά του στο τραγούδι και στη σάτυρα γενικότερα, νομίζω, είναι ε, ε, ε, ε, πάρα πολύ μεγάλη. Και εκτιμητέα. Και εκτιμητέα Βασίλη Κικίλια, επόμενο υπουργό, εμφανίστηκε χθε το πρωί στο ραδιόφωνο του Σκάι και εκεί έθεσε ένα άλλο κριτήριο για το πώ οι πολιτικοί προσεγγίζουν του πολίτε. Κανεί από όλου του άλλου πολιτικού φορεί στη χώρα και δεν θέλει και δεν μπορεί να κυβερνήσει. Εδώ δεν υπάρχουν τελεσίγραφα και θα υπήρχαν και μονόδρομοι ανεπιχειρημότητα πολιτική από όλου του υπολείπου. Προφανώ στι δύσκολε στιγμέ και στι τεράστιε κρίσεις τις οποίες χειριστήκαμε κατά απόψη μου σε σύγκρισμα στους εξαιρετικά επιτυχώς, εξαιρετικά επιτυχώς. Το θέμα είναι ποιος έχει την προσωπικότητα, την αγάπη για τους Έλληνε. την αγάπη για τους Έλληνες. Την αγάπη για τους Έλληνες. την αγάπη για τους Έλληνες και ποιο νοιάζει για τον μέσο πολίτη και θέλει να του στηρίξει, να τους βοηθήσει και να κυβερνήσει. Είναι προφανές αυτή τη στιγμή ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αποτελέσει αυτή την επιλογή. Βλέπετε ότι όλοι οι άλλοι με τον ένα τρόπο με τον άλλον κάνουν πίσω. Πώς το είπε στην αρχή και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας αγαπάει. Να κρατήσουμε αυτό, έτσι το βλέπει ο Βασίλης Κικίλιας. Αγαπουλήνο, με, με τέτοια συναισθήματα θα πάμε στις εκλογές και έχουμε κανά χρόνο ή και λιγότερο αλλά εφόσον ακούγονται αυτά τώρα φανταστείτε βάλτε με το μυαλό σας τι πρόκειται να ακουστεί όσο πλησιάζει η ώρα τη κάλπης ε, μας αγαπάει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αλήθεια αλλά μας αγαπάει και ένας άλλος κυριάκο γι' αυτό μας λέει με τα ονόματά μας Συνέλληνες μου γιατί ξέρετε πλέον τα επόμενα χρόνια αυτή η λέξη δεν θα υπάρχει Ελληνίδες και Έλληνες, συνέλληνε και Ελληνίδες. Ακούστε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν λένε πλέον Έλληνες και Ελληνίδες. Λένε συμπολίτε, συμπολίτισες. Γιατί μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν τον Ιμπραήμ, τον Χασάν, τον Χουσείν. Εμείς περιλαμβάνουμε τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Σταύρο, την Ιουλία, την Γεωργία, την Νικολέτα, την Δήμητρα, τους Έλληνε. Δάνε, το Γιώργο Λεφτά υπάρχουν. Το Νίκο το σύμβολό μας ο Ήλιος επέστρεψε μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης το από πού Έλληνες είμαστε Έλληνες δεν είμαστε πραγματικά Έλληνες είμαστε Έλληνες δεν είμαστε πραγματικά Έλληνες Κάει και. Κάει και έτσι λοιπόν ακούσαμε τον Βελόπουλο να περιλαμβάνει το Γιώργο το Γιώργο Παπανδρέου τον Νίκο τον Νίκο Με τα νέα σήματα, με το Πασόκ που ξανά έγινε χθε, αλλά και κίνημα αλλαγή για να μην υπάρχει το αφημί δίπλα. Και το Σταύρο, από σπού και ω πού, Σταύρο Θεοδωράκη, συνάδελφο. Πια με συνεντεύξει, πολύ ωραίε. Μια τελεία σε αυτά τα πολιτικά, γιατί ευτυχώ υπάρχει ελληνική τηλεόραση που δείχνει Παίσιο, που είπε ο Σαμαρά, κάτι πολύ εγκαρδιωτικό. Και δείχνει και άλλα παιχνίδια, έχει και άλλα προγράμματα. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι ο Εκατομμυριούχο. Το θυμόσαστε παλιά με τον Σπύρο Παπαδο, πλοτόρ Εκεί έθεσαν μία ερώτηση στον παίχτη. Χρειάστηκε τη βοήθεια του φίλου του παίχτη και τελικά θα δούμε αναπάντηση Τι κοινό έχουν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την Νάταλη Πόρτμαν, έχουν ίδιο ύψο. Έχουν φοιτήσει στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχουν τον ίδιο μήνα γενέθλια. Έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών. Θα αποκλείσω το Α, δεν νομίζω ότι έχουν το ίδιο ύψο. Την Νάταλη Πόρτμαν την τη γνωρίζουν, ένα, ναι, Κοιτάξτε, τώρα ίδιο πανεπιστήμιο αυτή είναι ηθοποιό. Τώρα να έχει βγάλει ο Κομιτσουτάκη, νομίζω ο Χάρβαρδ, ήταν κάπου, πρέπει να ήταν εκεί, Αμερική. Δεν την έχω. Ή το Γ ή το Δέλτα θα έλεγα. Παιδιά δεν ξέρω αν έχει. η Νάταλη ή τον Κυριάκο ξέρω. Yeah. Οπότε λέω να πάρουμε το φίλο μου τον Νεκτάριο. Δεν νομίζω ότι θα το ξέρει βέβαια, αλλά. Θα μπορέσει ίσως να βοηθήσει. Να μου δώσει κι αυτό μια. Πάρα πολύ. Παρακαλώ να πάρουμε τον φίλο του Γρηγόρη τον Νεκτάριο. Νεκτάριε καλησπέρα Καλησπέρα στην παρέα και καλή βραδιά. Βρισκόμαστε στην ένατη ερώτηση Διεκδικεί ο Γρηγόρης ο φίλος σου 4.000 ευρώ Ήδη έχει 3.000 ευρώ που είναι κερδισμένα. τα και ερθισμένα Και έχετε 45 δευτερόλεπτα στο να απαντήσετε σε αυτήν την ένατη ερώτηση Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα Λοιπόν, Νεκτάριε, ένα. Τι κοινό έχουν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την Νάταλιτ Πόρτμαν. Τσα. Με την Νάταλιτ Πόρτμαν. Ίδιο ύψο, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδιο μήνα γενεθλίων ή ίδιο αριθμό παιδιών. Το. ρε μια δύσκολη ερώτηση είναι αυτή. Ο Κυριάκο έχει πολλά κοινά με την Νάταλιτ Πόρτμαν. Πάρα πολλά κοινά. Από πού να ξεκινήσω. Τι κομμενάκια και τα δύο θέα μου φτιάχνουν τρομερά τολμαδάκια. Του αρέσουν οι διακοπέ στο βουνό. Α, βλέπουν εκεί δύο Netflix στο κινητό. Ωραία, είναι ιδρωμένο τη σεφ και πάνε για μπύρα με φίλου. Έχουν μιλήσει με εξωγήνω σε βουνό. Έχουν κάνει ξορία έξι μηνών. Έχουν εκεί δύο μεγαλύτεροι αδελφοί που τη λένε τώρα. Τη γνωστή στο Χόλιγου. Την τώρα πώ Που τρώει σοκολατάκια. Αν θυμάστε, η γνωστή τώρα πώ ήταν. Ναι. Κοίταξε, Γρηγόρη, επειδή αυτή η ερώτηση είναι για μένα ψεύτα, καλύτερα σταματά. Να σου θυμίσω ότι μπορεί να σταματήσει. Ναι, Άναι, ναι, να σου το σκέφτομαι τώρα. Λέω να σταματήσω εδώ. Ο Γρηγόρης σταματάει. Γρηγόρη με ακού, είναι ακόμα στον αέρα. Καθώ έγκεσε, πρέπει να πάμε και να πιέσουμε. Φίλε, τόσα λεπτά θα λες, Παλά, καλά, καλά. Πάει και να πούμε. Γεια σου Γρηγόρη. Πριν πολλά, μέρα, Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στις τηλεοπτικέ εκπομπές Βοήθησε κάπως ο φίλος, ο νεκτάριο. Είπε τα κοινά και. Αλλά ο Γρηγόρης δεν μπορούσε, ο Γρηγόρης παίχτης, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί γιατί είναι όντω πολλά τα κοινά. Με την Νάταλη Πόρτμαντ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εφιάστατη ερώτηση, εφάνταστη μάλλον. Οι απαντήσει ήταν εφιάστατες όπως καταλάβατε. Ο κύριος Οικονόμου, να μείνουμε λίγο, να ξαναγυρίσουμε στα πολιτικά μετά από αυτό το τηλεοπτικό, τηλεοπτικό διάλειμμα, τηλεοπτική ανάσα, ο, που πάλι πολιτικό ήταν. Ο κύριος εκπρόσωπο. Είναι αυτά τα κείμενα που διαβάζει πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσει των δημοσιογράφων. Αυτά τα κείμενα είναι ό,τι πιο σατυρικό κείμενο έχει γραφτεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό τον τόπο. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό. Έχουμε τη βούληση, τη γνώση, αλλά και τον επαγγελματισμό, αλλά και τον επαγγελματισμό, αλλά και τον επαγγελματισμό, να πραγματώσουμε τάχιστα όλα αυτά, ώστε να βαθμίσουμε την πατρίδα μα και την ποιότητα ζωή των ανθρώπων μα. Το σχέδιό μας υπερβαίνει τα όρια αυτής της τετραετίας oh, oh, oh. γιατί η μεγάλη στόχη είναι επιβεβλημένη για να βρεθεί η πατρίδα εκεί που τη θέλουμε, εκεί που την αρωματιζόμαστε, εκεί που μας αξίζει. Τα τσακίδια! Είμαστε το κόμμα της λογικής που νοιάζεται για όλους. Φοράξτε τα διάλειο από εδώ πέρα. Ορίστε. Με δουλεύεις κι από πάνω. Δεν τρέπεσαι. Βάει να λοτσέτω. Είναι ο κομπιέρος. Είμαστε το κόμμα της λογικής. Κύριε Γεωργιάδη. Είμαστε το κόμμα της λογικής. Ο πρωθυπουργός διακινεί ψέματα και ασυναρτησίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλη μια φορά το τηλέφωνο, 880 Είναι μέσα από Αποστόλη, σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάντα, φιλόξενο, το ξέρετε. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μα, είναι ρέντιο παπάκι, διευθυνσί του δηλαδή. ρέντιο παπάκι, παραπολικά.gr. Χριστίνα Αγγελάκη, ρυθμίζει τον ήχο. ελνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά τα Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελνοφρένια Official. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, κολλάκι στι πρώτε διαφημίσει. Εδώ σε λίγο. Beep. <sweak> Ναι, Ελληνοφρένεια. Γεια σα. Ποιο είναι στο τηλέφωνο? Εγώ είμαι. Ποιο είναι? Ο Αποστόλη. Ποιο άλλο? Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, μία απορία θέλω να μου λύσεις Δεν ξέρω αν μπορώ. Θα προσπαθήσω όμω, ειλικρινά. Ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο το Βελόπουλο και του λένε όλε αυτέ τι παπάντε. Πιστεύω, κύριε Βελόπουλε, ότι δηλαδή που σα παρακολουθώ, ότι αυτή τη στιγμή είστε η μοναδική λύση για τον ελληνικό κόσμο. σε καλά. Είναι, είναι, είναι, σε, είναι πραγματικότητα αυτό που λε. Ε, έχουν σκεφτεί ποτέ ότι κλείνοντας το τηλέφωνο ο Βελόπουλος λέει «Άντε άλλο έναν μπιπ». Έπεισα. Και ή τα ή αυτό, ή άλλον έναν μπιπ πλήρωσα για να πάρει τηλέφωνο. Ναι, ακριβώ. Ναι. Το έχουν σκεφτεί. Ήτε να δει, δει άλλο ένα μέλο του κόμματο. Μπράβο, Είναι. καλό τηλεφώνημα μου έκανε. Να μην πω, λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Αυτό να ήταν τόσο σύντομα τόσο καλό. Σα ακούω τόσα χρόνια. Ε, τίποτα, συγχαρητήρια. Και από πού τηλεφωνείτε. Από Λάρισα. Τα φιλιά μου στην όμορφη Λάρισα. Ε, όχι και όμορφη Λάρισα. Έτσι το από ευγένεια και εγώ επομένω. Ναι, ναι, ναι, και την καλή σου κουβέντα. Τα Η κενότερη ενέργεια όμως είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ Η μεγαλύτερη πουτσα είναι αυτή που δεν φάγαμε ακόμα Α, Αυτό πρέπει να λέμε από εδώ και μπρο. Είναι και παράφραση τρογική του Λοΐζου Θα μπορούσε, θα μπορούσε Η πιο όμορφη πουτσα <laughs> μας <laughs> Η πιο όμορφη είναι αυτή Που δεν είναι αρμένη σαν με ακόμα λοιπόν, Δεν θα μπορούσε να είναι Και πιο όμορφο ε? δεν μεγάλο I'll Θέλω να σε πενέψω λίγο. Είδαμε στην τελευταία την παράσταση. Κάτα γουστάραμε. Ξετρελάθηκε η σύζυγο γιατί ακούει η Queen Full και μόλι είδαμε τον Πλουζάκι εκεί πέρα το Αλανιάρικο. Λέει, αι, αυτό είναι δικό μα. Αυτά. Ήμουν αυτό που καθόμουν πάνω στην Πάρα στη γωνία και σου κάνω το. Τζο, Και έπρεπε σε θυμάμαι εγώ τώρα πάνω στην Πάρα στη γωνία που ήταν στην Κολοβαρού. Θυμάσαι, αριστερά γι' άλλο. Α, Ισυχτή, αποδοχάμω. Φυλάκια, καλή δύναμη, πάντα επιτυχίε και νίκε. Τα θεωρτήσαμε. Με το λιγνάδικο του Θελπίδη μάθαμε. Με έναν εισαγγελέα Αριου Πάγου έχω μάθει, γίνεται ε, η... έλα καημένε, μην τα σκαλίζεις τώρα. Κάσου την εισαγγελέα. Τι ψάχνω κι εγώ, ε. Ε, <laughs> έλα, γεια. Απλά λέω μήπως, επειδή μου μάθεις... Μι το πες, κατάλαβα, γεια. Γεια, γεια. Έλα, η Μπάμπο είναι. Μπάμπο! <laughs> Μόρις η χαμένη ζεις. Μπάμπο! Ότι έφτασες και τα μισά του 22, μπράβο ε, είχα εντολή να πάρω κάτι Είχες εντολή αλλά το πίστευες εσύ ότι θα δεις άνοιξη Ήταν ναι σαν να παίρνει άνοιξη, ε. Φανε, άνοιξη. Φανε, ε. ε, αυτό λέω και εγώ Ε, πίστευες <laughs> την άνοιξη που θα έρθει Δεν ακούω Λέω το είχες για πρωτομαγιά Εσύ το είχες για σκέτογια Γεια yeah. Μακού! Ναι. Μπάμπο? Ναι, δύο. Δύο. Mm. Τα πακαλιά τη, δύο μέρες μόνο. Δύο μέρες μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μωρή Μπάμπο, τουλάχιστον ζει δεν πειράζει. Α, καλά. <laughs> Αλλά είχα ενζωλή. Καλά έκανες, καλά έκανες. Ε, με την υγεία την παλεύει όλα καλά. Σχεδόν. Τι σχεδόν μωρίου, το χάρος δεν σε θυμάται Ε, καλά Έχεις βάλει το χάρος την αναβολή στο σνούς Ε, καλά είμαι, καλά Ε, δεν το λες κι άσχημα Άντε, χάρηκα που σ' άκουσα Ευχαριστώ, αγώρι μου Πάντα τέτοια, εύχομαι να μην πάει και το φθινόπωρο ε, Θα πάρω Α. <laughs> Α, εμείς είμαστε όλοι οι Πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία και η Πατρίδα, ζήτω και η Ορθοδοξία, ζήτω και η Νέα Δημοκρατία. Για να βάλουμε όλα τα πιο έτσι viral, ζήτω που έχουν ακουστεί σε αυτόν τον τόπο, ζήτω η Ελλάδα για ποιο λόγο, για έναν ακόμη λόγο. Μέχρι τώρα λέγαμε, είχαμε ένα επιχείρημα ότι όταν εμεί εδώ χτίζαμε παρθενώνες, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Την έχετε ακούσει, την έχετε πίσω και πολλέ φορέ αυτή τη φράση. Αλλάζει λίγο όλο αυτό. Ε, επικαιροποιείται όπω λέμε. Το ακούσαμε στην συγκέντρωση του Βελόπουλου στην Κοζάνη. Είμαστε αυτό ο λαό που έδωσε τα φώτα σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε αυτός ο λαός που έφτιαξε την Ευρώπη. Είμαστε αυτός ο λαός, και θα δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβατε, που τον 12ο αιώνα, όταν οι Γερμανοί ήταν κανίβαλοι κανονικοί και έκαναν ένα στον άλλον και έκαναν μπάνιο στο Ρήνο μια φορά το χρόνο, πήγε η δικιά μας η Βυζαντινή και τους έμαθα να λούζονται. Τους είπε και θα δεις. Η δικιά μα η Βυζαντινή Αυτοκράτορα. Ε, πήγε εκεί, του είδε που τρώγαν ο ένα τον άλλον και σου λέει τουλάχιστον να τον τρώνε λουσμένο ο ένα τον άλλον και πρότεινε το λούσιμο. Πάντα βελανίδια. Θέλω να πω, άλλαξε τελείω το επιχείρημα. Έρχεται με πολύ γερό επιχείρημα. Οπότε έρχε, έρχε, έρθετε σε επαφή με Γερμανού, θα το λέτε αυτό. Και δεν το ξέραμε τότε με τα μνημόνια, με τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε, να του λέγαμε Εμεί σα μάθαμε το λούσιμο. Δεν θα περάσουν αυτά τα σχέδια που έχετε κατά των Ελλήνων. Αυτά λέει στι συγκεντρώσεις, αυτά που λέγε από τις εκπομπές, τα τελοπούν και τα υπόλοιπα και είναι λογικό να λέει και στις συγκεντρώσεις αναλόγου επίπεδου και δυναμικής επιχειρήματα. Χτες ήταν η μέρα για τη συντέλεια του κόσμου. Σύμφωνα με αυτά που ακούγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και από ελληνικά κανάλια και από ελληνικά μέσα ενημέρωση, αλλά και από τα διεθνή έγκυρα, Η δημοσιογραφικά πρακτορείοι όπω το Reuters που είχε πει ότι ο Πούτιν χθε θα ανακοίνωνε, αυτή ήταν η φράση, τη συντέλεια του κόσμου. Έγινε η παρέλαση στη Μόσχα, δεν ανακοινώθηκε καμία συντέλεια και πολύ περισσότερο δεν έγινε καμία συντέλεια. Δεν ξέρω αν θα γίνει τι επόμενε μέρε, αλλά χθε δεν ανακοίνωσε τίποτα. Ο Πούτιν έκανε άλλα αυτά που κάνει συνήθω. Καπηλεύεται και σκυλεύει το παρελθόν τη Σοβιετική Ένωση για να ξεπλύνει τα δικά του εγκλήματα τώρα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, είναι ότι δεν έγινε συντέλεια χθε που την περιμέναμε τόσο πολύ. Σήμερα το πρωί στη Γεμπρονή εκπομπή του Sky είναι οι συνάδελφοι εκεί και διαπιστώνουν αυτό. Ότι τελικά δεν έγινε συντέλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε τίποτα από ό,τι αναμέναμε χθε ο Πούτιν. Όχι απλά δεν έκανε τίποτα, έκανε ακριβώ το ανάποδο από αυτό που περιμέναμε. Χθε λοιπόν ήταν η 77η επέτειο τη νίκη επί τη ναζιστικής Γερμανία και η Ρωσία τίμησε την ημέρα τη νίκη με μια μεγαλειώδη παρέλαση. Τώρα, εμεί περιμέναμε την 9η Μαου να ακούσουμε για τη συντέλεια του κόσμου. Να ακούσουμε τον Ρώσο πρόεδρο να κυρίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να παρουσιάσει μια νίκη στο εσωτερικό του. Τίποτα από αυτά τα τρία δεν είδαμε. Μπορεί στο... τα μπει και επόμενε μέρε, δεν αποκλείεται. Δεν Αλλά πάντως... λέμε εδώ είχαν μεγιστοποιηθεί τώρα οι προσδοκίες και εντάξει καθώς έτρεχε αυτή η είδηση από χώρα σε χώρα και από μέσο σε μέσο φούσκωνε κιόλας λίγο παραπάνω. Και είχε φτάσει πια να θεωρούμε ότι αυτή η μέρα α πούμε είναι η μέρα της μεγάλης κρίσης. <Κι> είχε φτάσει να το θεωρούμε αυτό ότι είναι η μεγάλη μέρα της κρίσης και τελικά δεν έγινε συντέλεια και ζούμε όλοι και συνεχίζουμε με όλα αυτά που συνεχίζαμε και πριν το... Την ποιότητα που λέει ο οικονό το σχέδιο, τον επαγγελματισμό του. Ο οικονό μου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κανονικό, όχι ο Δημήτρη Οικονόμου, που ακούσαμε εδώ, περίμενε και αυτό στην συντέλεια. Θα πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κανονικό, γιατί υπάρχει ένα θέμα με την κόρη τη Ευγενία Μανολίδου, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, διορίστηκε στη ΛΑΜΔΑ, η εταιρεία που έχει αναλάβει το ελληνικό. Ε, αυτό απασχολεί την επικαιρότητα. Απασχόλησε, τέθηκε και ως ερώτημα στο press room, στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε εκπρόσωπε, όπω αποκάλυψε το ντοκουμέντο τη Κυριακή, η κόρη τη συζύγου του Υπουργού Ανάπτυξη, του κύριου Άδων Γεωργιάδη, προσελήφθη στη Lambda Development στο ελληνικό. Κατά την άποψή σα, είναι ηθικό να προσλαμβάνετε συγγενικό πρόσωπο ενό υπουργού σε επένδυση που εξαρτάται από τι δικέ του υπουργικέ αποφάσει. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Αυτά, δεν μάθαμε ποια είναι η επίσημη άποψη Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είχε και επίσημη άποψη Η κυβέρνηση για αυτό το θέμα Ευρύτερο θέμα είναι Δεν είναι μόνο θέμα καριέρας ενός νέου ανθρώπου Είναι λίγο ευρύτερο το θέμα Απασχολεί έτσι κι αλλιώ. Η επίσημη απάντηση ήταν αυτή Την ακούσαμε Να έχουμε και μια γνώμη για αυτό το θεματάκι Που παίζει στα ψηλά της επικαιρότητα. Σειρά το δεύτερο μέρος του λαού Κολλάνει και οι Καλημέρα από την ξεχωριστή χωριστή δράμα. Μπράβο, καλημέρα. Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο γιατί την άλλη φορά πολύ με την έσπασε. Αλλά θέλω να σου πω. Αυτό ότι που μου είναι... κάνετε και τα κομενικά αυτά και τι κόμξε, δεν μπορώ. Ε, ναι, πάθηκα. Η δασκάλα πει, είναι... έχει να πάρει δύο χρόνια έτσι. Ένα, είδε κάτι την έκανες, δεν μπορεί. Δεν σου κανέβαθε κάτι με τον κορονοϊό, εγώ αυτό φοβάμαι. Α δώσει ένα σημάδι ζωή, κάτι. Στήλε σε παρακαλώ ένα σου σημάδι μόνο. Ένα ζώο κουφέλα και εγώ προσπαθώ να την, να, την ακούσω γιατί μ' άρεσε. Στείλει ένα και... μήνυμα, μωρεί ένα σήμα. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα, στείλει κάτι. Κιντά πισωλιέ στο τηλεφόρμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ΚΚΕ Πάρα πολύ υπερήφανοι Το κάνεις όπου μικρή αυτό? Από την πρώτη φορά που ψήφισα Πονάει? Καθόλου Άρα μπορείς να είσαι ΚΚ, δεν πονάει Καθόλου, μα καθόλου Ούτε λίγο υπατούσες? Είμαστε... Καθόλου Σίγουρα? Το, το Σαββατοκύριακο έχουμε εδώ το γραμματέα μα θα είναι εδώ Ξεκινάμε... Σήμερα με το αντιφασιστικό μα πέμπτη συλλαλητήριο. Ε, ε εκεί λέω, από αυτά τα συλλαλητήρια, οι δεν μπορεί Λοιπόν, φάγαμε χημικό εμεί το στη Θεσσαλονίκη ναι. με το Ιουκοσλαβικό, που δεν μπορεί να φανταστεί που φάγαμε. Αλλά δεν μα πούνε τίποτα πολύ Μα πέρασε τελείω. Έληξε. Αλλά θέλει να πει αυτή την πασόκα που βγαίνει και είναι τόσο υπερήφανη για το πασόκ. Εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Τώρα που ξανά άλλαξαν όνομα, άλλαξαν και αφημοί. Πάλι. Αφημοί μπορεί να άλλαξαν. Στο παλιό δεν πήγανε πάντω. Είναι αυτέ οι απαταιωνιέ. Εννοείται, αφού άλλαξαν καινούριο όνομα. Νέο Πανιόνιο, Παζιάννη, να ξέρει τώρα πώ είναι αυτά. Αυτή είναι η ξέρε... φάση. Ο το έκανε πα σοκ και είναι μαλαγή. Από κάτω α πούμε. Όπω κάνουν αυτοί οι ομιλητέ. Γιατί να όταν... αλλάξει δε... όμω αφημοί, δεν μ' αρέσει που σκέφτεστε πονηρά. Έχει <συνά> χρέη και το καινούριο κόμμα και το κοινάλ. Ή ικανού του έχουν. Καταρχή δεν ξέρω τι είναι, τι πρεσβε Αυτός ο, ο Νίκος Κώστος δεν δεν ξέρονται. Μουά! Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Του Πασόκ δεν χρειάζεται, δεν είναι εδώ για να πρεσβεύει. Είναι μια αντάρα για μένα, Δε ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς πρεσβεύει. Γι' αυτό είναι εδώ, για την αντάρα. Για αντάρα, Η αντάρα mm -hmm. του σοσιαλισμού. Άς αυτά τώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. <χει> Το περίεργο ξέρει είναι αυτό που λέει ο Φίμιου για ότι μπερδεύουν την κούρσα με τη βούρσα οι φασίστε σχετικά με την επέτειο τη σημερινή έτσι και την τότε Σοβιετική Ένωση και το σημερινό τριμπούρδελο που έχει κούττη. Εάν θα προσέξει ή αν θα ακούσει συζητήσει οι περισσότεροι ακροδεξιοί και φασίστε είναι τώρα με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Και φαντάζομαι ότι αυτοί είναι που τότε λέγανε ότι θα έρθουν οι βρωμεροί οι κομμουνιστέ να μα πάρουν σπίτια, περιουσίε κ ακτοποιήσει τα σπίτια, τα περιμέναμε να τα δώσουμε, τα πλήναμε, τα συμμαζέψαμε, κανείς δεν τα πήρε. Ε, δεν τα πήρε. Ήρθε η πούρτα από τη δεξιά του σπερσιαλισμό και το σπίριζα. Από τα μνημόνια, τους που φοβόντουσαν, καπιταλιστές του γαμίσανε. Όπως μια ζωή, μια. Από γεια σου! Γεια! Yeah. Ήθελα να εκφράσω κάτι λόγω τη ημέρα σήμερα. Έκφρασε, ρε παιδάκι, μου έκφρασε! Τιμή και δόξα στου μαχητές του κόκκινου στρατού. Τιμή και δόξα στου κομμουνιστές και του αντιφασίστε όπου γη. Τιμή και δόξα στους όλου αυτού που θυσιάστηκαν Για να συντριβεί η πανούκλα, η φεά πανούκλα. Ζήτω οι πάλι των λαών. Α, μη είσαι όλοι πασόκ. με δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργό διακινεί ψέματα και ασυναρτησίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί απαντώ εγώ. Αυτό εμεί το εντάσσουμε στα εγκαρδιωτικά τη πραγματικότητα. Γιατί είναι μια αλήθεια που μας την είπε ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ένα άλλο όμως εγκαρδιωτικό, είναι αυτό που είπε ο κύριο Σαμαράς προχθέ στο συνέδριο, να το θυμηθούμε. Ναι, μας εξοργίζουν τα αποτρόπια εγκλήματα που κατακλείζουν κάθε μέρα την επικαιρότητα στην τηλεόραση. Η ομοίβεια, ο κινησμό, αλλά μας εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Αλλά μας εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή του Αγίου Παϊσίου Προφανώς είναι αλήθεια αυτό, ισχύει που λέμε ε, το είπε ο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χιλιόμετρα μακριά κάτω στην Κύπρο Μητροπολίτης Μόρφου για το ίδιο θέμα Αγία Σενοάγιος Παϊσίος Είναι μια αγιότητα που αφορά μόνον αυτόν, Πόσοι άνθρωποι τώρα βοηθούνται Άλλοι από τι εμφανίσει του που κάνει συνεχώς. Άλλοι από τι προφητείε του που είναι σαν να διαβάζει ειδήσει τη αυριανή ημέρα. Πόσοι βοηθούνται από το θεολογικό του πνευματικό του λόγων από τα βιβλία που διαβάζουν. Πόσοι βοηθούνται από το παράδειγμα τη μεγάλη του πίστης που κληρονόμησε από την μάνα του και τον πατέρα του. Μέχρι και ταινία έγινε. Και ο κόσμο τρέχει περισσότερο να δει αυτή παρά τα σκουπίδια τη Ευρώπη που έγεμισαν την τηλεόραση και το σινεμά. Άρα έχουμε μια ποιότητα αν οι Έλληνε ακόμα. Την έχουμε. Ότι την έχουμε την ποιότητα, την έχουμε όπως λέει και ο Μητροπολίτης Μόρφου, κάτω από την Κύπρο, βγάζει αυτό το συμπέρασμα, αναφορές στον Παΐσιο και από το Σαμαρά στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας και από τον Μητροπολίτη στην Εκκλησία Να πάμε εδώ σε κανάλι ελληνικό. Είναι ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο συνάδελφό μα και βουλευτής βεβαίω τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και οικονομολόγο. Κάνει μια άλλη προσέγγιση για τι πολύ, πολύ αυξημένε τρελέ τιμέ στα καύσιμα. Η βενζίνη <Ρωμικά> τι θα πει ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το 220 που δίνουμε τώρα στο Βενζινάδικο και που αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Υπάρχει τρόπο να το βοηθήσουμε. Εγώ δεν θα... ξέρω γιατί λέμε ότι θα ανέβει άλλο. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν υπάρχει κάτι. Δεν σταματάει η κρίση. Όχι, okay, υπε... μια στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που να λέει θα ανέβει το πετρέλαιο και θα λέγουν οι δηλυσμένες. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το λέει, ότι θα πέσει. Νομίζω ότι αν θέλετε τη γνώμη μου ως οικονομολόγο δεν το λέω ως Βουλευτή, mm -hmm. ο βασικός λόγος για τον οποίο ανέβηκαν οι τιμές στα πρατήρια ήταν η επιδότηση του κράτους. Α, η επιδότηση. Βεβαίως. That's Έτσι λέτε. Το εμπόριο αυτή είναι η δουλειά του mm -hmm. και την κάνουν καλά οι έμπο Έμποροι καυσίμων είναι. Αν βλέπουν... αφήσει η κυβέρνηση να μην δώσει καμία επιδότηση, Όχι, έπρεπε να τη δώσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι λίγο πιο συμμαζεμένοι οι έμποροι κάθε είδους. Δεν είμαι οικονομολόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό που ευθύνεται η επιδότηση του κράτου, η οποία είναι και πενιχρή, στην αύξηση τη τιμή των καυσίμων, ενώ η αύξηση τη τιμή έχει προπάρξει πολύ πριν από την όποια επιδότηση και από ό,τι βλέπω Αλλά για να το λέει ο Παπαδήμου, που είναι και εκλεγμένο βουλευτής είναι και έγκυρο δημοσιογράφος, είναι και οικονομολόγος Κάτι παραπάνω θα ξέρει για όλα όσα μα συμβαίνουν. Έχουν ένα ταλέντο όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτε βουλευτέ να τα αποδίδουν οπουδήποτε αλλού. Εκτό από εκεί που είναι η πραγματική αιτία. Αυτά είναι πάντα η άλλη: αντιπολίτευση, ο λαό, η ατομική ευθύνη, η συμπεριφορά των Ελλήνων, η αντίληψη, η νοοτροπία. Εδώ τώρα, αυτέ είναι οι βενζινάδε που ανέβασαν την τιμή προφανώς φταίνε και τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τις τιμές εκεί γενικώς φταίνε πάρα πολύ εκτός από αυτούς που θα έπρεπε να φταίνε σύμφωνα με αυτούς κάτι φιλοσοφικό έτσι για το τέλος κάτι με εσωτερική αναζήτηση πάλι μας βοηθάει ο καλλιτέχνης δεν είχε και τόσο καλή φωνή τον ακούσαμε πριν να τραγουδάει τώρα έχουμε βάλει άλλο τραγούδι αλλά ο ίδιος μας οδήγησε σε αυτό το τραγούδι Κωστής Χατζηδάκης ε, Όταν ε, κοιτάς... Ε, ένα καθρέπτη και βλέπει κάτι που δεν σου αρέσει, δεν σου φταίει ο καθρέπτης, σου φταίει το είδωλο στον καθρέπτη Έχω μπροστά μου συνεχώς ένα καθρέπτη που με εμποδίζει ότι είναι πίσω του να δω Ποιος είμαι εγώ Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη Κύριε Χατζηδάκη Και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ Ποιος είμαι εγώ Δείχνει πολύ καλό ενώ εγώ δεν είμαι Έχει ε, μια επαγγελματική πια σχέση με τα ψέματα Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό <laughs> Όσοι μου λένε φίλε Όπως είσαι μείνε Με τα σοβρακάκια και τα υπόλοιπα Είναι όσοι τον αντίκατο πτρίσμο Της κυβέρνησης Έναν καθρέφτη συνεχώ, έχω μπροστά μου Και βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει Πάνω του πέφτει και ραγίζε την καρδιά Δεν σου φταίει ο καθρέπτη, σου φταίει το είδωλο. Πάνω του πέφτει και ρακίζεται την καρδιά μου. Ένα καθρέπτη. Συνέχω έχω μπροστά μου. Δεν σου φταίει ο καθρέπτη, σου φταίει το είδωλο. Στον καθρέπτη, είναι ωραίο που το λέει καθρέπτη. Δεν λέει καθρέπτης, όπω το λέμε όλοι. Χρησιμοποιεί, βάζει το πει και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Ακούσαμε εδώ και τον καθρέφτη βεβαίω του Φίβου Δελιβοριά από τα πολύ ωραία του εμβληματικά τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά τέριαξε με τον καθρέφτη και τις φιλοσοφίες και άμπελο φιλοσοφίες του Κωστή Χατζηδάκη επειδή το θέλετε άλλη μια φορά πριν τελειώσουμε. Και ζήτω, η Ζή, ζήτω, ζήτω, ζήτο. έτσι θέλαμε να τελειώσουμε επειδή βλέπω ότι σας άρεσε, θέλετε να το ακούτε το ρωτάει με ωραίο ύφος, ο Κυριάκος Βελόπουλο και από κάτω οι συγκεντρωμένοι εκεί στην Κοζάνη αισθάνθηκα την ανάγκη να απαντήσουν ώστε να γίνει αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις Συ συντεριάζουν κάπως, είναι η χημία του κόσμου από κάτω Με τον ηγέτη από πάνω. Είναι η ιστορική στιγμή, η διαδικασία αυτή που οδηγεί στην διέξοδο, στην ανάταση και στη λύτρωση. Ταιριάξαν εκεί. Ρώτησε ο Βελόπουλο τι είμαστε. Απάντησαν οι άλλοι. Ρώτησε με άλλο ύφο. Ξαναπάντησαν οι άλλοι. Μέχρι και στο τέλο είπε και το ζήτω μετά. Όλο αυτό κλείνει τόσο όμορφα. Μα αυτά τα πολύ ωραία. Πολύ πατριωτικά και πολύ αισιόδοξα για όλου μα. Φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρο του λαού. Κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Γεια σα. Ela Pasoli. Hela. Σήμερα 5 ώρα θα φορέσω την πλούζα μου με το σφυροδρέπανο. Έχει πλούζα με σφυροδρέπανο? Βέβαια, ναι. Πού είσαι, Λιβόρνο. να στείλω μπάτσου. Τη Λιβόρνο, Λιβόρνο είναι. Η Λιβόρνο έχει σφυροδρέπανο? Ε, βέβαια, δε, δε, ναι, δεν το ξέρει. Ο παδί τη Λιβόρνο. Κάπου η τη Λιβόρνο. Η επίσημη φανέλα έχει σφυροδρέπανο. Όχι, όχι, η επίσημη φανέλα έχει εγώ έχω τον οπαδόν, Το Ναι, ο παδό. Θα βάλω που λε φανέλα με το σφυροδρέπανο και θα πάω στην κρου και φυλαρέ του να ποτίσω φόρο τιμή στο Σοβιετικό στρατό που απλά μην τα ποτίζετε πολύ με τη μέρα γιατί μέ Αχ, δεν σα κορεγάω, δεν έχει καλό σήμα. Λοιπόν, αλλά αυτό που ξέρω είναι. Τα ποτιστικά, λέω δε. Τα ποτιστικά, μια και θα πα. Α, δεν δε ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι θα ποτίσουμε φορτιμιστικέ στο Σοβιωτικό στρατό. Με ήλιο να μην έχει, ήλιο να, να έχει πέσει ο ήλιο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω. Μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, μετά από αποδημηχανοποίηση τη χώρα, 30 χρόνια, 40 χρόνια κλείσαν όλα τα εργοστάσια. Έχουμε και απόθεμα, έτσι. Ναι, ναι. Στα σεντόνια από κάτω, στα στρώματα, δηλαδή πραγματικά ανήκει κουτιά παπουτσιών και έχει κρυμμένα λεφτά μέσα. Να μα πει ο Στουρνάρα να σου το κάνει ένα δημοσιογράφο μια ερώτηση του Στουρνάρα. Ποιο είναι τα. Ε, όπα, όπα. Κάπου να σταματήσει και η κομοδία, ε. <ΣΣΣ> θα κάνει δημοσιογράφο ερώτηση του Στουρνάρα κόντρα. Που δεν είναι συνεννοημένη. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να του ξεφύγει Να μην δείξει, ας να δείξει κάτι Δεν ξέρω το αφεντικό του να μας πει, να μας πει το του, πώς το λένε το αφεντικό του ε, χρήμα, κεφάλαιο, τι νοησούς Η τράπεζα της ελλάδα όπως ξέρει Όπου φυσάει χρήμα, όπου φυσάει κεφάλαιο Τι θες άλλο όπου φυσάει... Χρήμα, όπου φυσάει κεφάλαιο Βάω, καλά, Δεν καθώς... σου φτάνει για αφεντικό του αυτό. Ναι, θα καθορίζει την οικονομική πολιτική των τραπεζών στην Ελλάδα. Και σαν τις τράπεζα τη της Ελλάδος υπάρχουν άλλες 169 τράπεζες σε όλο τον κόσμο, των οποίων το αφεντικό είναι ένα και έχει ένα όνομα, είναι ο ίδιο άνθρωπος. Να μας πει λοιπόν πώς λένε το αφεντικό του. Από, από αυτόν τον άνθρωπο, δυστυχώ, από αυτήν την οικογένεια, δυστυχώς, δυστυχώς ξεκινάνε όλα. Ναι, γεια σα! Γεια σας. Για τον αέρα μπορούμε να βγούμε μια γνώμη! Για πείτε εδώ, σα ακούω! Ακούω τώρα για όλα αυτά. Κοιτάξτε, στην πολιτική υπάρχουν πράγματα μεγάλα, μεγέθη, υπάρχουν και τα ελλάσσονα. Πράγματι, τώρα είναι ακριβά, τη δεή, αυτά, αλλά είχαμε πολέμου, όλα τα αυτά. Μήπω η μόνη λύση είναι το κλείσιμο των αρμών, αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα. Ωπα! Ο... Άρα ο Τσίπρα η μόνη λύση. Ναι. Να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο. Όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των Υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών τη εξουσία. Να κλείσουμε του αρμού. Εννοεί Ό, να πιστεύω. κλείσουμε του αρμού ή να αντικαταστήσουμε του αρμού με δικού μα αρμού. Αυτό δεν έχω καθαρό. Όχι, όχι, yeah. να κλείσουμε, είπε του αρμού. Πιο πολλάκι το λέει η δεύτερη φορά. Αν το είπε πολλάκι, γιατί το συζητάμε, τέλο. <συκλήσουμε> το είπε πολλάκι. Ναι. ναι, να κλείσουμε του αρμού. Και λέω εγώ, μήπω είναι η μόνη λίση για να κλείσουμε του αρμού. Να του δοκιμάσουμε, αγαπητέ, να του δοκιμάσουμε, δεν τα έχουμε δει Να, να ολοκληρώσω. Θέλω να καταλάβει και αυτό ότι οι δημοσιογράφοι είστε, είστε ενημερωμένοι, είστε έξυπνοι. Ότι το κλείσιμο των αρμών προποθέτει, το, το ξέρετε εσεί, στι δημοκρατίε οι αρμοί δεν είναι κλειστοί. Στι δημοκρατίε εναλλάσσονται οι εξουσίε, μια κυβέρνηση κυβέρνηση εσύ, μετά την παίρνω εγώ και δημιουργούν αυτό το, το εναλλάξ. Απλά εκεί τελειώνει. Γιατί, την παίρνει εσύ, την παίρνω εγώ, την παίρνει εσύ, την παίρνω εγώ. Εσύ, την παίρνω εγώ. Αυτό ακριβώ δημοκρατία δεν το λε. Εναλλασσόμενη μοναρχία το λε. Όχι, όχι. Η μοναρχία είναι καθεστώ. Δεν είναι εναλλασσόμενη. Ο ιό του ιού των ιών είναι ο ΙΕ. Α, το μάλιστα. Κάνω Ναι, όχι, όχι. Γιατί αν είναι δυνατόν <laughs> να έχουμε δει εμεί εδώ ποτέ ιό. Ναι, πράγμα. Η δημοκρατία είναι. Κατάλαβα. Μ' γιατί ζούμε στον ίδιο κόσμο. Σύντομη ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. 1945. Πρωθυπουργό Γεώργιος Παπανδρέου. Παπούς. 1955. Πρόθυργος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Θίος. 1965. Πρωθυπουργό Γεώργιος Παπανδρέου. Παπούς. 1975. Πρόθυργος Κωνσταντίνος Καραμανλής, θείος. 1985, Πρωθυπουργό Ανδρέας Παπανδρέου, πατέρας. 1995, Πρωθυπουργό Ανδρέας Παπανδρέου, πατέρας. 2005, Πρωθυπουργό Κώστας Καραμανλής, ανήψιος. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν... Yeah. Αυτό yeah. ακριβώς yeah. δημοκρατία δεν το λες Εναλλασόμενη yeah. μοναρχία το λες